Ναι. Σκέψετε τι Ωπα, καλής καλησπέρα. <laughs> καλησπέρα ο οικούς. Πού είσαι, Μανία. <laughs> τι έγινε. <είναι. laughs> φοβάμαι, είσαι, κάνω τώρα αυτό που θα πω. Εγώ, Εγώ φοβάμαι <laughs> όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. <laughs> Με αγάπη θα σου το πω. Υπάρχει σύμπραξη Χρυσή Αυγή και Κουκουέ. Κάτι συμβαίνει. Η μοναδική περιφέρεια στην οποία δεν πήρε μέρο η Χρυσή Αυγή είναι η μοναδική περιφέρεια που είχε αύξηση το Κουκουέ. Τσιωπηλή συμπαράσταση ή κομμουνιστέ τη άλλε περιφέρειε ψηφίζουν Χρυσή Αυγή. Όχι, Εγώ θα σου πω την απάντηση, φίλε. Παρακαλώ. Μαλακία στον εγκέφαλο λέγεται. Σιριζέκι, μαλκία στον εγκέφαλο. Τι έχει πιάσει, πε μου. Βρίσκει. Δεν χρειάζεται να το βρω. Μουρθέτημο. Τι έγινε το κουκουέ, επιτέλου κατάλαβε πω ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί το δεκανίκι τη πλουτοκρατία. Επιτέλου το καταλάβατε πω κορεύει τον κόσμο και είναι η εναλλακτική μορφή τη πλουτοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ τι είσαι, δεν καταλαβαίνω. Με μπερδεύει. Εγώ, εγώ χρυσαυγίδι είμαι. Α, ναι, χρυσαυγίδι, ναι. Να σου πω και πώ είναι ένα χρυσαυγίδι, για παίρνει την εμπειρία. Ε, είναι πάρα πολύ ωραία, είσαι ελεύθερο, είσαι ανεξάρτητο, δουλεύει αλλιώ στη ζωή. Ναι, λάρη, φίλε. Έχει ρίψα για ζωή μπροστά σου, είναι, είναι πολύ όροξο. Ζήψα για ζωή μόνο, για ζωή δίψα. Ναι, να, για τη για είναι ελευθερία. Για αίμα λίγο δίψα καθόλου. Δηλαδή εκεί που στεγνώνει το στόμα, δεν θε να μαχηρώσει ένα Πακιστανό. Ακόμα και ο καιρό τριγνεί σήμερα για το Δημαρχόπουλο. Ποιο Δημαρχόπουλο, τον Άρη, Άρη Σπιλιωτόπουλο, αυτό το Δημαρχόπουλο. Ναι, αυτό, αυτό. Ένα είναι το. Κλαίνει ουρανοί. Πίεση Σπιλιωτόπουλο, δεν φτύχησε. Κλαίνει και άσφαλτο <συλίδι> ακόμα. Όλα κλαίνουν σήμερα. Κλαίνει τύχη τα δεντρά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και οι ακροδεξιοί <συλίδι> χωρί ταυτότητα. <συλίδι> <συλίδι> <συλίδι> όλοι κλαίνουν. Γλιτώσαν οι μετανάστε που θα του πήγαινε το στα Μένουν όλοι οι μετανάστε στο κέντρο τη Αθήνα και θα του πάει στο σχιστό. Άσε μεγάλε. Πες μου λίγο την αλήθεια εσέ που ξέρει λίγο πιο πολλά πράγματα από εμάς Τι φταίει αυτό που το νερό που πίνουμε, το φαγητό που τρώμε, ο αέρας που μυρίζουμε Ο αέρας που μυρίζουμε δεν είναι απλώς αέρας που μυρίζουμε, είναι ψεκασμένος ο αέρας που μυρίζουμε Αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση Νομίζω είναι αυτή που σας δέρνει Λες ε Ναι, ναι, είναι στο DNA Είναι μεγάλη ε oh. Δεν είναι ότι είναι μεγάλη, είναι ότι δέρνει άσχημα <Τι>... Αυτό είναι το κακό Ναι, γεια Αποστολή. Γεια. Yeah. Ήθελα να πω και εγώ το δικό μου μήνυμα να στείλω. <Κι> ναι, ναι, ναι. Γιατί περιμέναμε εδώ πέρα. Ήταν κάτι παραλείπτες, περιμέναμε το μήνυμά σου. Λέγε. Μεταλείπεις μου θα το πω. Ότι το μήνυμα των εκλογών είναι... Ότι για μια ακόμα φορά ο κόσμο το τρώει το φωτόχρονο και δεν το χορτένει. Πού πάει αυτό, είναι διπλή ανάγνωση. Για του Ειρηζέου που βγήκαν ε, στο δεύτερο γύρο, ε, ε, ναι, ε, για του Μασόκου, για του Δημοκράτε που. Περίμενε περισσότερη επαναστατική αντίδραση. Άνοδο περισσότερη. Από ποιο κόσμο, παιδί μου. Ήξερε σε ποια χώρα ψηφίζουμε. Ε, ναι. Και περίμενε επαναστατική αντίδραση. Είχα μια ελπίδα. Ήξερε ποιο λαό θα πάει την Κυριακή στι κάλπε. Από ποιο λαό το περίμενε. Είχα μια ελπίδα. Έλα ρε, παιδί μου. Κοιτά να δει ότι θα ξυπνήσει ταξίκη συνείδηση. Μα την τροφοδότησε καλά αυτή την ελπίδα. Έλατε. Να, τρέφω κι εγώ αυταπάτε. Μην τρέφει. Ή με το κεφάλαιο, ή με τι βαρβάτε. Τέλο πάντων. Όπω λέει και στο τραγουδί, ένα το χελιδόνι και άνοιξε ακριβή για να γυρίσει ο ήλιο στα λιβλιά πόλη. Τι είναι αυτό, Παόλα. Ρε τόλοι μου, εντάξει, οικολόγια που τα μνημόνια και όλα αυτά. Αυτοί έχουν, έχουν υπογράψει το θάνατό τη, εντάξει. Τα 2 εκατομμύρια σκάρτα που είναι οι άνεργοι που μαζί με του συγγενεί φτάνουν τα 4 και μισου 5. Τι ψήφισαν, ρε, αποστόλοι μου, μπορώ να μου πει. Ε? Μετά η Έχει χαρά, λέει που προχωράει καλά. Ποιο? Το Πασόκρι πιο πάνω από το Σαμαρά. Για καμαβάρι, θα πάρει Θεσσαλονίκη. Καλά, με βιάζει. Και εσύ έχει μια Κυριακή ακόμα. Ναι, εντάξει, αλλά πρέπει να σου πούνε για τι δημαρικέ εκλογέ και τι νομαριακέ. Μα ψηφίσουμε πρόσωπο, νομίζω. Δεν ψηφίσουμε κόμμα. Αυτό που είναι. ισχύει πριν τι εκλογέ δεν ισχύει και μετά. Τι πρόσωπο, δηλαδή, μετά τι εκλογέ είναι χρωματισμένοι όλοι πριν τι εκλογέ, ήταν ανεξάρτητοι. Ρε, τι έχω παρεξηγήσει, δεν μπορεί. Εδώ στο κερατσίνη. Α, πα Στο Κερατσίνη πρέπει να περάσω μπροστά από μια φυλακή και την Γρηγορείου Λαμπράκη. άσε με στο άψο μου, κύριε Κερατσίνη. Γεια σου, Αποστολή. Yeah. Λοιπόν, ε, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, Ρεσί Αποστολή. Ε, για όλου έχει κάτι να πει και καλά κάνει, αλλά δεν σ' άκουσαν να λε τίποτα αρεσί για αυτού του Μητσοτακαίου, του Μπακογιανέου, εκεί που με το που γεννιούνται μπαίνουν στην πολιτική και κυβερνάνε την Ελλάδα. Αν ε, κάτι ε, δεν ε. έχουμε πει ποτέ, είναι για του Μητσοτακαίου. Έχει δίκιο, μα έπιασε. Έχουμε σχέσει, έχουμε σχέσει. Ακριβώ αυτό θέλω να πω. Γιατί δεν σ' άκουσαν να για τον Γιώτη που τον ψηφίζουν κιόλα. Τίποτα, καλά, τι να πούμε, κουβέντα. Να σου πω την αλήθεια, είμαι υιοθετημένο από την άλλη. Action 8, γι' αυτό έχω μεγάλη υποχρέωση. Μάλιστα, Τι ακριβώς, κάτι τέτοιο πες. Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις. Τώρα βέβαια πως πήγα στον Α και δεν πήγα στον Αντένα που τα έχουνε πλακάκια, με την Action 8 έτσι. ακριβώ, ακριβώς. Κάτι παίζει δεν μπορεί. Είμαι αλλεργικό στα φασόλια και δεν μπορούσα το μάικ. Αποστολή, καλημέρα. Γεια. Yeah. Πέος, μοράλης, κλασδιάρης, παχτας Ελλάδα 2014. Ακόμα κι αν οι Ευρωπαίοι έψαχναν για πειραματόζωα, και δικαίω μα έχουνε, δεν μα φταίει τίποτα άλλο. Στον κακό μα τον καιρό. Πάντε καλημέρα. Έλα, ρε, Αποστολή. Έλα, καλά, που παίρνει. Από τη Σπάρτη, γιατί. Τι κάνει Σπάρτη εκεί κάτω. Η Σπάρτη βγάζει του και τα τουλή, ματιά. Έβγαλε τα τουλή. Τι να βγάλει. Α, αυτό το μάτια να μην έλεγε, να καταλάβουμε ότι είσαι ο καλό <ΣΣΣ> και τι άλλο. Έπρεπε να βάλει την υπογραφή, Είμαι καταβλακιότητα. Λέγε τι θέλει. Λοιπόν, άκου, ξέρει τι θέλει. Πε μου, ρε πε μου. Έχω μόνο εγώ. Δεν με μια ιστορία που τον έχεις... πανεχιστούν Ένα παρέμπονο, έχω. Μη μου φωνάει σε μένα, Μωρή. Ελέγαμε, υπάρχει και αυτό ο Ολυμπιακό και παίρνει ένα πρωτάθλημα και χαιρόμαστε κι εμεί λιγάκι. Μα το κόψαμε κι αυτό, ρε. Τολμάμε τώρα να ξαναχαρούμε τον Ολυμπιακό. Λόγο πειρά, ε. Λόγο πειρά, γιατί, λόγω μόραλι. Λόγω μόραλι, λόγω βου, τα βουλάκια λέει... Δεν αφήνω έναν άνθρωπο να ψηφίσει τίποτα ποτάλο. Όχι, τη θέλουμε να ψηφίσει τίποτα άλλο, αλλά ε, να ψήφιζε κάτι άλλο. Κοίτα, να δει και λέγανε ότι η Χρυσή Αυγή δεν θα πάρει κανένα Δήμο. Να. Καλδίδε το πρώτο <laughs> και τον καλύτερο πήρε. Αποσόλη, γεια σου, να σου πω τώρα πήρε ένα μαλ Ότι είναι σκατό. Μακάρι να είχαμε πάρα πολλού σαν το Λοιπόν, εγώ. Αν εγώ... νομίζω θα λέγει, μακάρι να είχαμε πολλά σκατά, γιατί πολλά σκατά έχουμε. Λοιπόν, του λέω αυτού τα ακροατή ότι είναι ένα μεγάλο κουράδα. Μια. μαλώντε μεταξύ σα. Είναι αμαρτία. Μονιασμένη πρέπει να πάμε τη δεύτερη Κυριακή. Όχι. Πούσε. <στάξου> Γεια σου, εσένα. Λοιπόν, δύο πράγματα θέλω να πω. Λοιπόν, πρώτα ότι όσοι περιμένουν να έχουμε λαϊκή εξουσία στην Ελλάδα, α επιτέλους, επιτέλου και α δούμε τι συμβαίνει. Και το δεύτερο είναι ότι α κάνει και ένα βήμα αυτή καμ... αριστερά εδώ πέρα. μπάσκετ και αλλάξει κάτι σε αυτόν τον τόπο. Όσο διασπάτε, τόσο θα χειροτερεύουμε. Περίμενε, περίμενε. Κάντε γη, μπερδέψει. Ορίστε. Ποιο διασπάτε. Ποιο διασπάτε Ναι, Για αριστερά. αριστερά. Ποια είναι η αριστερά, παιδί μου, να συνοηθούμε. Ποια είναι αριστερά. Είναι όλα. Όλοι αυτοί, αριστερο... Ο ψαργενό είναι αριστερά. Ε, όχι, δεν είναι αριστερά. Εγώ δεν είναι αριστερά δεν ο, ο Δεν είναι αριστερά. Δεν μιλάμε για όλου αυτού. Ο πίστη είναι αριστερά. Ο, ο δούτα αυτό είναι. Δεν μιλάει για αυτή την Ο είναι. Καταλαβαίνει εννοούμε. καταλαβαίνει. Δεν το εννοούμε. ε δεν καταλαβαίνει. Οι άλλοι δεν είναι, οι είναι. Όλοι οι είναι. η είναι ενωμένοι. άλλη Είναι είναι ενωμένη. Αυτό να σου Ο καθένα Με την πάλι του. Μα άμα δεν είναι το ίδιο παιδί μου, πώ θα είναι μαζί. Άμα δεν είναι το ίδιο. Σίγουρα υπάρχει κάποιο. Είναι η αδερσία του έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα. Όχι, ναι, να σου πω κάτι. σίγουρα υπάρχει κάποια κοινό και η αντασία έχει, μια... έχει μια τάση να συνεργάζεται. Το είναι κομμαιστέ, όχι αριστερή, Δηλαδή yeah. όσο λέει ο ΣΥΡΙΖΑ την αριστερή, ποιο άλλο να πει το αριστερό. Ότι θα, θα στηρίξουν οι κομιστέ για υποψήφιο, δεύτερο γύρο. Αυτό δεν είναι ένα καλό βήμα. Για ποιο, Για πουτική καλογή. Για την αριστερά. Για και ο σκοπισμού, ναι, πολύ καλοβήμα. το βλέπει τόσο κοντό θα μου έρθει Δεν το Που βλέπει με βλέπει, περιμένει εσύ να έχουμε κάτι για τα επόμενα 10 χρόνια 20. Είναι τόσο όριμο ο λαό, είναι τόσο όριμο ο κόσμο. Οπότε καλώ έχουμε μια χαλαρή αριστερά. Σωστό. Σαν πρώτο βήμα εδώ. Και κάποια στιγμή αυτό. έρχεται και ο σοσιαλισμός, Τα από Τσίπρας. Σαν πρώτο Ψηφίστε μα τώρα να υπολοιτήσουμε το υπάρχον σύστημα. Και όταν οριμάσουν τα πράγματα, το γυρνάμε. Σοσιαλιστέ ξαφνικά. Άρα, άρα, Μαζί, ενωμένη άρα... αριστερά, ρε φιλό. Δεν ξέρω, τα βλέπει και εγώ με παροπίδε. Μου άνοιξε τα μάτια. Ευχαριστ Λοιπόν, περιστατικό, ακούς Ε, πε. Δεν ξέρω αν σου λέει κάτι. Τρυφιλία. Ναι. Γενικώ, όταν μπερδεύονται πάνω από ένα φίλο, μου λέει κάτι. Ε, Εφορετική επιτροπή, χθε. Τι για πες. 7 παρά 10 έρχεται ένα, μπαίνει μέσα μια γριά, 92 χρονών διά. Μη με ανάβεις. Και όμορ, ρε, ανάβεις. Του λέει ο δικαστικό, που το αυτοκτώμα. όχι λέει, ακόμα. Ήρθα αψι... Φε... να Μπαταρίε είχε έλεγε. είχε, είναι τα Γιατί Έ... και μια Του την, βάλ... την είχε συνδέσει με το αυτοκίνητο, με την μπαταρία. Λε, Τη καλά, σου λέει, ένα τεράτακι, κρατάει. έφερε μέσα, του Πω, παπ. Αυτό γρήγορα; πού το από το τι Την έβαλε μετά Έλα. στην ανακύκλωση Όχι ανακύκλωση, σιγά έχει ανακύκλωση τριφυλία Τι πέταξε ένα ρέμα κάπου Έλα, γεια Ποιος ξέρει πόσες μέρες την είχε στο ψυγείο ποιος ξέρει Έλα, δε. Έλα, γεια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 Δηλαδή θα αρχίσουν τώρα κάποιους να σε παίρνουν τηλέφωνα Και να θέλει να το κουκουέ Λαλική συσπήρωση δεν πήγε καλά Και τι κάνουν Λες τους να φοβούνται Όταν το κουκουέ αρχίζει να μην πάει καλά Όταν αρχίζει να πέφτει πολύ τότε θα αρχίσουν να φοβούν Αμάν oh, <συσχελίδε> κάτσε μου φύγανε τα τσίσα Εντάξει εντάξει θα περιμένουν Αυτό το πω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 <σίλωση> Δεν έχει μπει και κανείς στους βασικούς δήμους οι περιφέρειες. Το... Α, ο Γιάστασου <σίλωση> έχουν να ψηφίσουν τους Πασόκους. Ξεχάστηκα. Για πες, μαζί με τους προδιοξιούς <σίλωση> αντάμερα. Ο κόσμος <σίλωση> επιλέγει τη σταθερότητα, δηλαδή την ανεργία. Τη φτώχεια, τις αυτοκτονίες, τα 300 ευρώ για να δουλεύει. για λεπτό. Είναι σωστό όμω γιατί ξέρεις τι σου γίνεται. Άρα σου λέει. Σταθερότητα, ο άλλο και τα πρόβατα πάνω και ψεφίζουν. 29 στου 52 δήμου αν έχει στο θεό σου με μπροστά τη νέα δημοκρατία. Πόσο μάκα είναι αυτό ο λόγο τελικά Και πολύ μπορεί σωστό να... είναι. Ξέρει τι σου γίνεται. Έχουμε ανεργία. Όχι Αλλά μπορεί τι... να μην έχουν μπορεί να μειωθεί. Έχω ανεργία υψηλή. Τέλο, ε... το ξέρω. Ε... Αλλά αυτό θέλω να αυξανούμε κάποιοι. Το ξέρω. ξέρω, ξέρω κάνω προγραμματισμό στη ζωή μου. Σήτο η νέα δημοκρατία. Εσύ τα τελευταία χρόνια έχουν διατελέσει. Ανατολά και σβουλευτής. συμφωνούμε Συμφωνούμε Συμφωνώ, ανεκυνικό. Κούρκουλα, μέχρι και οφυγό Πέδεια να διδάσκει τα πρόγραμμα. Ah, ο σε Δεν λέω για τους μεταγενέστερους, γιατί είναι όλοι γνωστοί στο Πανελλήνιο. Ο Τι ο τί, τί ελπίδα το να το λες, λες το εσύ, φαντάσου, να πάνε τα παιδιά μας στη Βουλή. Και να κάνει ερώτηση. Περίμενε καλέ. Η Άννα Νταλάρα. Να τα λε όλα, γιατί δεν τα λε όλα. Εγώ ω μου, την Άννα έχει κάνει επιτυχία δε, Η Φακάσου. οποία μπήκε μέσα ω σύζυγο Νταλάρα και ξαδέφυγα γκούση. Σαν εαυτό της δεν μπήκε. Ωραία. Ακολουθήσανε το δόγμα λαλιώτη. Κυβερνήσαμε, οικονομήσαμε, εξαφανιστήκαμε. Και τι λυπά μόνο σε αυτού ελαφρού που είναι εύκολο. Σου βάλω εγώ κι άλλου. Γιατί? Ότι ο πρωτόπαπας τι, α πούμε. Μεγάλο πολιτικό κεφάλαιο, ο πρωτόπαπαπαπα. Ο άνθρωπο είναι σχ να μη παρακαλώ, που τον βαρέσανε εκεί με το σκολό σπιτό. Λοιπόν φαντάσου τα παιδιά μας ότι πάνε στη Βουλή κάνει ερώτηση ή ρεμπούση είναι αναγκασμένος να απαντήσει ο Γεωργιάδης και κάνει παρέμβαση υπηπηλή. Τι γα*** το μέλλον μπορώ να έχω σε αυτή τη χώρα μπορείς να μου πεις. Απαπα. Γα***